Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Κώστα και ακούτε την εκπομπή Απολαύστα Ανεύθυνα σήμερα Δευτέρα, όπω και κάθε Δευτέρα 7 με 9 στον Κόνιο Κλασικά, κλασικότατα, πριν πούμε οτιδήποτε για την απόψινή εκπομπή, θα πούμε πώ μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μα. Είναι κυρίω μέσω του site του σταθμού www.κόνιον.eu.κόνιον. Εκεί αν θέλετε, στέλνετε email ή προτιμότερα τα λέμε ζωντανά καθώ τρέχει η εκπομπή στο chat στερα υπάρχει η σελίδα του σταθμού στο facebook κόνη παύλα on air, ο λογαριασμό στο twitter κόνη και η σελίδα στο instagram κόνη on air κάτω Pavla web κάτω Pavla radio. Ειδικά για εσά που αγαπάτε αυτή την εκπομπή, μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση με ελληνικού χαρακτήρε. Ε, γράφετε ραδιοφωνική εκπομπή, απολαύσετε ανεύθυνα και βρίσκετε το σχετικό γκρουπάκι που είναι όλε οι παλιέ εκπομπέ. Πατάτε το link, σα πήγαινε παλιά στο Mix Cloud, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα αν θυμάστε. Και δεν το έχω ε, βρει το σύστημα ακόμα με τα Google Podcasts και το Spotify. Αλλά μόλις το βρω θα ανεβεί σίγουρα η εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδα και καθώς και η σημερινή. Η σημερινή ιδέα μάλιστα έχει δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη ιδιαιτερότητα είναι ότι είναι η τελευταία της χρονιάς. Καθώς οι επόμενες δύο δευτέρες είναι, ε, ας το πούμε, εορταστικέ. Οπότε θα πάρουμε λίγο έτσι άδεια από τη σημαία. Και η δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι ότι... Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια πριν τρία χρόνια περίπου ή τέσσερα μη σα πω κιόλα, να έχω καλεσμένο τον φίλο και αγαπημένο Κώστα Θεοδόρου ε, είπαμε τελικά να ανανεώσουμε την πρόσκληση Εσείς δεν το βλέπετε αλλά αριστερά μου κάθεται ο Κώστας Θεοδώρου εκλεκτός συνάδελφος λαδιοφωνικός παραγωγός Ψ, Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή ε, Κώστα ευχαριστώ εγώ που δέχτηκες την πρόσκληση <laughs> Αλήμανο δεν θα μπορούσα α, Να αρνηθώ ή να πω Οτιδήποτε άλλο Και ήταν μια πρόκληση αυτή Από έτσι. την μεριά σου Την οποία αποδέχομαι Με θάρρος και παρησία Μου είπες Αν έχω καταλάβει καλά Να διαλέξουμε τραγούδια Που ενδεχομένως Ο, ο άλλος δεν τα γουστάρει Οπότε προσπάθησα να δω κάτι τέτοιο Ακριβώς εδώ. αυτό ε, Έχουμε έτσι μια πολύ καλή φιλική αλλά και μουσική σχέση οι δύο κόστιδες εδώ ε, Δεν είμαστε και οι δυο άνθρωποι και δεν γίνεται κιόλας αυτό οπότε έχουμε έτσι κουμπάκια που ένα τα και τη βιδώνει λίγο στον άλλον Έχουμε μάλλον μαλώσει... Πολλές φορές για τη μουσική, Υιχύ, αλλά είμαι Υιχύ. σίγουρος Υιχύ. ότι θα μας δοθεί αφορμή λίγο πιο κάτω να πούμε ακόμη περισσότερα. Έτσι, ναι, δηλαδή. ναι. Και γιατί όχι να καπνίσουμε την ε, μουσική πίπα <laughs> της ειρήνης προς το τέλος. Ενδεχομένω, δεν, δεν μπορώ να δεσμευτώ για Ας αυτό. Ας μην δεσμευτούμε. Θα έχει πολύ μπλα μπλα λοιπόν η εποψινή εκπομπή. Ε, γράψτε μας και εσείς στο τσάτ, αν... Ε, Βρίσκεται τη μάχη αυτή κρίσιμη, αν δείτε τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη ή οτιδήποτε. Για την ώρα να καλησπερίσουμε εδώ δύο συναδέλφους, συναδέλφισες του Κόνη, δηλαδή την Κατερίνα και την Ανά. Και όσους άλλους τυχόν είστε εκεί έξω και δεν έχετε γράψει στο chat ή δεν μπορείτε τέλο πάντων ή οτιδήποτε. Να μην χρονοτριβούμε. Τι είναι αυτό που θα ακούσουμε, Κώστα, που θα μου γυρίσει τα λαμπάκια. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι Όχι. θα σου γυρίσει τα λαμπάκια. Απλώς είναι ένα κομμάτι στο μετέχμιο, ας πούμε της ε, περίοδου, επειδή και ο σταθμός εδώ αρέσκεται στο να... Παίζει πολύ μαύρη μουσική, χορευτική, soul, funky από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Οπότε ε, θεώρησα ε, σωστό να διαλέξω ως πρώτο track ένα τέτοιο που είναι από την θρυλική φωνή της ε, Diana Ross. Νομίζω ότι γενικώ αυτά εσύ τα δίσκολα ε, λίγο τέτοια δεν τα πολύ ε, άκουγες, αν έχω δεν αντιληφθεί σωστά. Νομίζω δεν με, με φέρνουν ποτέ σε κέφι. Δηλαδή ναι. δεν θα σηκωθώ ποτέ από την καρέκλα μου να... Να... να κουνήσω τους γοφούς μου αυτό το κομμάτι ε, εμπροκειμένο έχει την εξή ιδιαιτερότητα κυκλοφόρησε το 1978 αλλά το μάθαμε 3, 4, 5 χρόνια μετά όταν έγινε το μουσικό μέρος του τραγουδιού σήμα για μια τηλεοπτική σειρά στην Earth 2 Οπα. θα πούμε περισσότερα φαντάζομαι ναι, ναι, ναι, ναι. μετά Τώρα, Diana ήδη... Ross, Loving, Living And given. Πάμε να τα ακούσουμε, τα λέμε σε λίγο. Θα έλεγα αν μου επιτρέπει ότι ο Θάνος Λιβαδίτης γιατί ναι. περί αυτού πρόκειται ήταν κάτι σαν τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη του καιρού μας. ήταν δηλαδή ο κριέιτορ, έγραφε τα σενάρια έκανε και τη σκηνοθεσία, πρωταγωνιστούσε στις σειρές που okay. έπαιζαν συνήθως κάθε Κυριακή στην RT2 το θέμα λοιπόν αυτής της δημιουργίας και της επιτυχίας της Νταϊάνα χρησιμοποιήθηκε το ορχιστρικό μέρος για τους τίτλους αρχής όχι σε μία, σε δύο σύρες του mm -hmm. Θάνου Λιβαδίτη που ήταν ο, ο ίδιος ηρώας ο δημοσιογράφος Άρης Μαρτέλη. και εγώ Μωρό παιδί ήμουνα, αλλά εντάξει, δεν είχαμε και τίποτα άλλο να δούμε τότε, οπότε βλέπαμε στιγμά... τους ιερόσυλους Σε... και τη Βεντέτα. Σε στιγμάτισε αυτό ο leading character για την δικιά σου καριέρα. Ως... Ναι, θα μπορούσα να το πω ναι. αυτό αν και δεν ζήλεψα ποτέ, την. γιατί είχε και ένα αυτοκίνητο, ένα παλιό, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τι μάσταν όχι, δεν ξέρω κάτι ένα που ξέρεις πάμε να τρέξουμε γρήγορα στη, στο σημείο και τα λοιπά μόνο αυτό δεν έχω πάρει μάλλον okay. και το περουκίνι ενδεχομένως <laughs> που μπορεί να χρειαστώ τα επόμενα χρονιά Να ξέρεις ότι ε, άτομα κοντά στην οικία σου είμαστε ήδη σε εκεί που περιγράφεις mm -hmm. οπότε θα σε στηρίξουμε ψυχολογικά Σε ευχαριστώ να. πάρα πολύ Και χαιρετίσματα και στο Β4 και στο Α4 αν μας ακούνε ξέρουν αυτοί. Βεβαίως. Νομίζω που λες ο Νταϊάννα Ρος αυτό το κομμάτι δεν με χάλασε και νιώθω ότι είναι έτσι και τα τα σοκολατάκια που έφερες στο σταθμό έτσι, mm -hmm. γνωρίζοντας το σπιτικό μας. Νομίζω πιο πολύ με χαλάνε τα χιτάκια, τα δίσκοτα τα οποία ίσω τα έχει ακούσει σε άπειρα revival των 80's ας πούμε. Ναι. ή σε αυτά τα parties των 80's που δεν έχουν, μόνο κέφι δεν έχουν δεν ξέρω αν έχεις βρεθεί σε τέτοιο. Έχω βρεθεί αλλά έχουν κέφι αυτά περιέργως έχουν. αλλά δεν έχουν... Εντάξει τώρα, αν το δεις από τη μεριά του μαγαζιού μπορώ να σου πω είναι μεγαλύτερος ο μέσος όρος ηλικία και δεν έχει κατανάλωση. Ναι. Δηλαδή Είναι ένα βασικό πράγμα. Μπορείς να δεις δηλαδή σε δίσκο που είναι πολλές και, και ακόμα και τα καφέ και τα μπαρ κάνουν δίσκο και τις για να μην τα συγχαιρούμε βραδιές στις οποίες πάει πολλοίς κόσμος αλλά και με διάθεση να χορέψει, να διασκεδάσει, αλλά είναι στα όρια του καλτ όλο να. αυτό. Mm -hmm. Εγώ νιώθω ότι δεν έχουν απομακρθεί τόσο πολύ τα 80's ημερολογιακά από μας και να έχουν υπάρξει λιγότερες επαναλήψεις ώστε να τα ξεχάσουμε. Δηλαδή αυτό το νοσταλγικό δεν το αφήνουμε να γίνει νοσταλγικό γιατί έχουν τόσα πάρτι και τόσα... Αυτό που έλεγε και ο Κουτσολέλος, θα βάλω μια... Λίστα νοσταλγική από τα ίδις, τα οποία πέρασα απέσια, ας πούμε. <χει> <χει> ναι. Να καλησπερίσουμε και τον Όμηρο, εδώ τον ε, δικό μας. Ε, πολύ ταιριαστό μας γράφει ο φιλοξενούμενος, για σένα δηλαδή. Καλησπέρα και στο φίλο Φώτη. Να ενημερώσω και τον ε, φίλτατο Χρήστο, ότι είναι και πατριώτης εδώ, ε, δικό σου, ο Κώστος Θεοδόρου. Και αν καθυστερήσουμε λίγο να... Σα γράψουμε στο chat, μην παρεξηγείτε, είναι λίγο μουλτιχώ. Χωρεύουμε. <laughs> ναι, ακριβώ. Έχουμε... Ρυθμίζουμε την δισκομπάλα. Mm. Έλεγε πριν για τα Serial Set 2 και ναι. κοίταζα σήμερα κατά σύμπτωση κάτι έψαχνα για τον Χρήστο Βαλαβανίδη. Ε, έπεσα πάνω στο Wikipedia για του αφαίρετου. Ήταν η μόλι δεύτερη σειρά τη ιδιωτική τηλεόραση. Ξέρω ποια ήταν η πρώτη. Φοβερό. Το πρώτο ήταν το πατήρι ω και πνεύμα. Απίστευτο και σκεφτόμουν ρεπαιδάκι μου ότι από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι και φτάνουμε να μιλάμε για Έλληνες μουσουργούς και συνθέτες να παίζονται τα τραγούδια του στο Netflix, δεν είναι φοβερό αυτό Α, ναι, ποιο ε, Έξω πάμε καλά δηλαδή, εκεί θέλω να καταλήξω ναι, από ναι. σήμερα κιόλας παίζεται ναι. στο Netflix το μαέστρο του Χριστόφερου Παπακαλιάτη το οποίο δεν έχεις δει ούτε okay. κι εγώ Οκ, okay. ευκαιρία να mm. το βάλουμε στο πρόγραμμα το Λόσι το τρίτο, έχεις υπόψη σου σαν ταινία. Ναι βέβαια, είναι ναι. μια ταινία που γυρίστηκε στις uh, Σπέτσες. Πολύ σωστά. Και έχουμε μια πατριώτισσα που συμμετέχει στο... Πατριώτισσα σου, από πού? Όχι, όχι, ε... Ελληνίδα, όχι... Α, <laughs> ναι. Όχι, Θηβέα, Ελληνίδα. <laughs> και έχει ένα φοβερό τραγούδι που ντύνει έτσι τραγουδι που δίνει ετσι αυτη την ταινία. Και δεν ξέρω, πολλοί λένε ότι είναι και η συνέχεια του Μάνου Χατζηδάκη, η Μόνικα. Θες να το ακούσουμε, να κρίνουμε ναι, ναι, μόνοι να μας. Μήπως πάει και για Όσκαρ. <laughs> <laughs> Θε να το πει ή να το πω. Όχι, όχι, δικό σου. <laughs> ναι. Στάλα, στάλα λοιπόν, κομμάτι που ακούγεται... Δύο μια... φορές το λέω όχι μία είναι. Νομίζω στον τίτλο είναι δύο. <laughs> στάλα, στάλα. Oh. Να τα ακούσουμε και έτσι να κατακαθίσουμε. Και αυτοκτονούμε μετά. <laughs> να κατακαθίσει καλά, καλά. Φορές, με κάθε σου πρώτη ματιά Φεύγεις, όλο φεύγεις, με πικραίνεις Τα ναζάκια σου κάνεις και πας να μου φύγεις ξανά Μα εγώ θα ψάξω να σε βρω Όλα τα λάδι σου τα συγχωρώ Και τα που κοιτώ Και τα χειλάκια που γλυκώ Εσένα θα διώγνω το κάθε στι Στις γαλανές αγρογιαλιές Εκεί φορτίζουν οι πορτοκαλιές Εκεί θα έρθω να στο πω Μόνο και πιο πολύ θα σ' αγαπώ Κιλές φορές με σου πρώτη ματιά Αχ, τι χαρά έχω απόψε αλλά και μίση και αρτιά μου, κορεδίον του νιά. Δώσε, μα έστω, νιά, Και γι' αυτό, νιά, λε, το πεña. Και τα μάτια, πού τίποτα. Και τα λάκια, πού λιτό, πίκο, σαν αέρο. Δεν ξέρω αν σε ενοχλεί ah, που με είναι... Με μια ανάσα, <laughs> με μια ανάσα το άκουσα. <laughs> σε ενοχλεί που είναι δύο ιστάλες ή μία τελικά. Με... Ναι. Ξέρω, ο, πλου... ε... ο πλουραρισμός ενοχλεί. Ή μια βροχή θα μας ναι. σώσει, ναι. Δηλαδή... Καλύτερα, τι να πω για τη Μόνικα, δηλαδή έχω πάει το 2014 σε αυτή την περίφημη συναυλία στον, στο Ιρόδιο που έφερε και μια πολύ ωραία μπάντα με ε, πνευστά και κρουστά, κυρίως κρουστά από την ε, Αμερική για να παρουσιάσει τον ε, πρώτο της έτσι ε, καλό καλοφτιαγμένο, έτοιμο για να κατακτήσει το διεθνές στερέωμα, στερέωμα δίσκο... με το «Secret in the Dark» κτλ. Okay. Ήταν κάποια τραγούδια πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα... σε επίπεδο παραγωγής κυρίως. Mm -hmm. Αλλά μετά πολύ λίγη ώρα, ξέρω εγώ, στη συναυλία... γύρισε πάλι στο γνωστό αυτό moody, μελαγχολικό ύφος. Αυτό το πράγμα που κάνει τα τελευταία χρόνια η Μόνικα... Συγγνώμη, δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν, δεν, δεν ξέρω γιατί, δηλαδή τα τραγούδια σε αυτό εδώ το soundtrack ήταν φρικτά, ήταν το ένα χειρότερο από το άλλο. Ωστόσο δεν έχει δει την ταινία ακόμα έχει, έτσι. Έχει κάνει και κομμάτι που αντιγράφει το τώρα μου μιλάει της Στέλλας Γεωργιάδου, δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται, δεν έχω δει την ταινία, δεν μπόρεσα, δεν ξέρω γιατί, δεν βρήκα το κουράγιο. Ολίβια Κόλμαν πολύ καλή μου φίλη, αλλά δεν, δεν. Η, η οποία δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει πριν ε, γίνει ηθοποιός, ήταν καθαρίστρια φίλε, mm -hmm. απίστευτο. Όχι, η ταινία είναι πολύ ωραία, την είδα πέρσι καλοκαίρι στο Θερινό και παραδόξως ε, ταιριάζει πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι. Όχι, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με την ε, Μόνικα, με τον προσανατολισμό τη εννοώ καλλιτεχνικά σε σχέση με το τι είναι αυτό που θέλει να πετύχει από εδώ και πέρα. Έχουν περάσει πια... Πολλά χρόνια από το 2000. Χωρί να βλέξουμε την πολιτική μέσα. Ε. Όχι, βέβαια, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω την είχα δει 2010 ή 2011 στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Στο Στη... hipster. Ναι, <laughs> στην Κλαθμόνος. Και είχαμε πέσει στα σαγόνια μα, α πούμε. Δεν είχαμε ξανακούσει κάτι τέτοιο. Και θυμάμαι ότι την πλησιάσαμε ένα φίλο που ήταν. Ξέρεις, περιφερόταν. Α πούμε, απλά και ταπεινά, ξέρω εγώ. Και της λέμε «Πού μπορούμε να ακούσουμε τη μουσική σου». Δεν είχε καν συντή τότε. Ε, στο MySpace. Ναι. Και μας λέει στο MySpace παιδιά μόνο. Και σαν να μας έλεγε ότι αυτό είναι το μέσο. Και λέω πως γρήγορα περνάει ο χρόνος και, και η Μόνικα είναι αυτή που είναι τώρα πια. Και δεν υπάρχει και το MySpace ενώ το ναι. χρονοτούλα από τη ιστορία. Mm -hmm. Χαμούλησε στο chat. Καλησπέρα στο Σπύρο στην Κεφαλονιά. Στο Δημήτρη στη Ραφίνα. Ε, τους υπόλοιπους τους ε, χαιρετήσαμε είναι κυρίως Αθηνέζι που λοιπόν, λέμε λοιπόν μετά την ναι. Μονικά θα ναι. πάμε σε μια άλλη μεγάλη κυρία εντάξει, ό, πραγματικά ε, μεγάλη κυρία για την οποία θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά μια, μια φράση από τον αείμνηστο Δάκη και το λέω κυριολεκτικά γιατί τον είχα συμπαθήσει αυτό τον άνθρωπο έτυχε κάποια στιγμή να συναντηθούμε για μια συνέντευξη για ένα βίντεο ένα γύρισμα που είχα κάνει σε μια εκπομπή που δούλευα και μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι αν ο Ντέμις Ρούσος είχε μείνει στην Ελλάδα και δεν έφευγε και mm -hmm. το εξωτερικό θα είχε κάνει την καριέρα του Γιάννη Πετρόπουλου, το θυμάμαι ας πούμε. Ή η η νανα Μούσχουρη, εν προκειμένω, αν είχε μείνει στην Ελλάδα θα είχε κάνει καριέρα αντίστοιχη εφάμιλη με την Πόπη Αστεριάδη την την ναι, Χωματά και, ναι, τη ναι, και ναι. τώρα το 2022, ενώ ξέρω εγώ τραγουδάει ηχογραφία από το 1958, είναι... θεωρείται μία από τις 20, μπορεί να είναι και πιο λίγο, συνολικά καλλιτέχνε με τις περισσότερες πωλήσει σε όλο τον πλανήτη. Wow. Δηλαδή το ότι έφυγε την έκανε να, να, να αλλάξει τη ζωή της και εν τέλει να, να πετύχει αυτό που πέτυχε. Δεν ξέρω, ίσως πρέπει να μας προβληματίσει και κλείνω αυτό τον, το κοινωνικό σχόλιο, το ότι ε, δύο από μεγάλοι καλλιτέχνες που έκαναν καριέρα πραγματική στο εξωτερικό, όταν έφυγαν, δεν αναγνωρίστηκε η αξία την τους, Ελλάδα ναι. η αξία τους. Δηλαδή, αυ, η τιμή που όφυλλε... Ε, η χώρα, το έθνο, όπω θες πέστω, στο Βαγγέλη Παπαθανασίου και στον Τέμι Ρούσο, νομίζω ότι δεν ήρθε τέλο πάντων. Ισχύει, ισχύει. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1961. Είναι αρχικά ηχογραφήθηκε το 1961. Είναι σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη. Ο λόγο που το διάλεξα είναι ότι η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Στέλιο Καζατζίδη, που είναι μια φωνή την οποία απεχθάνομαι. Δεν μπορώ να ακούσω ποτέ μου τραγούδια του Αυτό. Ίσως ήταν το πιο ωραίο από τα τραγούδια που έχει πει στο ξεκίνημα της καριέρας του, τότε του έκανε και backing vocals βεβαίως η Μαρινέλα Την ίδια χρονιά το κυκλοφόρησε σε μικρό δισκάκι η Νάνα Μούσχουρη, συνεργαζόμενη με τον Μάνο Χάτζιδάκη αλλά αυτό που θα ακούσουμε είναι η εκδοχή που έκαναν το 2005-2006, κάπου εκεί η μίκρο του Νίκου Μπιτζένι από τη Θεσσαλονίκη, που δεν πήρε όμως ποτέ άδεια για να κυκλοφορήσει. Έμεινε bootleg που λέμε, ήταν ένα, ένα compilation, ένα CD που αν δεν ονομαζόταν Extra Lounge και είχε πολλά sixties τραγούδια πειραγμένα με τον ήχο των uh, μικρό και το έκαναν drum and bass και είναι πραγματικά ένα από τα ωραιότερα uh, τέτοιου τύπου πειράματα που έχω ακούσει πότε μου. Θέλει ε, να τον αφιερώσει ε, κάπου τον κύριο Αντώνη. Ναι, τον κύριο Αντώνη, ναι, βεβαίω. Ε, στον σπουδαινικό κύριο μα. Τέλεια. Ναι. Και από μένα και από του φίλου που μα ακούνε στην mm. οικοδομή ολόψυχα. Τον ακούτε τόσο ενημερωμένο τον κόστα. Γιατί μπορεί να το είναι. Το googlaρε! <laughs> μπορεί να είναι ερασιτέχνη, ραδιοφωνικό παραγωγό, αλλά είναι επαγγελματία δημοσιογράφο. Δεν το ανέφερε αυτό. Και τα ξέρει όλα αυτά. Βγαίνουν bullets στη Wikipedia με το που ξεκινάει να μιλάει. Πάμε για κύριο Αντώνη, λοιπόν. you among the stars. Για που πατήσατε μόλι τώρα το link, ή όπω λέγανε παλιά στα ραδιόφωνα, για εσά που συντονιστήκατε μόλι τώρα, είναι η εκπομπή Απολάφη Τα Νεύθυνα, είναι η τελευταία εκπομπή για το 2022. Έχουμε καλεσμένο τον φίλτατο και αγαπημένο Κώστα Θεοδόρου, δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό. Και το κόνσεπτ τη σημερινή μα εκπομπή είναι τραγούδια που μάλλον υποθέτουμε ότι μισή ο ένα και τούμπαλιν. Πριν το σπότον και μισή. Ακούσαμε αυτό το τελικά, για μένα όμορφο ήταν remix, α, ναι, ναι. Το πετύχαμε. Το ομολογώ. Ωραία. Ε, ναι. να, να μου εκτελεσμένη από μίκρο, όπω είπες. Mm. Ε, ναι, δεν ήταν άσχημο, θα μπορούσα να το ακούσω και σπίτι μου μαγειρεύοντας, ας πούμε, ο, κάτι ο, τέτοιο. Τι θα φτιάχνες. Αρακά, λέω. Οκ, okay, οκ. Okay. Και ακριβώς με α, το... Αν έτσι. Εννοείται, ναι. εννοείται. Και καλά που το θύμισες για να πάρω κιόλα. Και αμέσω μετά το spot ακούσαμε δικό μου αγαπημένο του Κώστα, <laughs> όχι και τόσο. Ναι. Ο Γιάννη Αγγελάκα έχει, έχει αλλάξει διάφορα μουσικά στρατόπεδα μετά την διάλυση των τρυπών. Ήτανε πρώτα η Alzheimer Beat, μετά ήταν οι Επισκέπτε, ύστερα μικρότερο σχήμα με τον Τίνο Αδίκη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αν δεν κάνω λάθο, έχει καταλήξει με του 100 βαθμού Κελσίου. Στα live εννοεί. Ε, και δισκογραφικά. Αυτό είναι ο τρίτο δίσκο που βγαίνει με του 100 βαθμού Κελσίου. Αλήθεια. Ναι, Πάντω ναι. την πρώτη φορά που είδα με του 100 βαθμού Κελσίου, ενθουσιάστηκα που ναι. είδα τα πνευστά αυτά. Ναι. Ειδικά στο χαμένο στα παίρνει όλα που έγινε. Αυτό ήταν επισκέπτε. Αυτό... Όχι, Α, όχι, 100 εννοείς... βαθμού Κελσίου. Ναι, ναι. Τρία χρόνια πριν. Ναι ναι ναι. ναι, ναι, ναι. Στο ναι. live εννοώ. Όχι το ηχογραφημένο. Το ηχογραφημένο δεν μ' αρέσει καθόλου. Mm -hmm. Όπω και αυτό εδώ. Γιατί δεν αρέσει, δεν. έχει ρεφρέν, νομίζω. Δηλαδή είμαι μια παλιά. Πολύ παλιά σχολή που λέει ότι το κουπλέ, ρεφρέν, κουπλέ, ρεφρέν, ναι. γέφυρα, ρεφρέν, τέλο. Είσαι ραδιοφωνικός παραγωγό παλιά κοπής. Δεν είμαι ραδιοφωνικό ναι. παραγωγό, ναι, είμαι ερασιτέχνη. Ναι. <χαι> που... ναι. Εραστή, δηλαδή ναι. τη τέχνη. Σωστό. Κατάλαβε. Όμως... Δεν μου αρέσει συγγνώμη. Είναι, είναι η ύπαρξη του κουπλέ απαραίτητη ή του ρεφρέν. Του ρεφ... ναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι. Ναι. Ε, και όχι, σε κάποια τραγούδια δεν είναι, αλλά είναι μετρημένα αυτά. Είναι φωτεινέ που λέμε. Εξαιρέσει. Ε, αυτό που μάλλον δεν μου αρέσει, γιατί τον είδα και φέτο το καλοκαίρι στο Φαλίρο στην πλατεία Νερού. release ήτανε, τι ήτανε. Ναι, είχε ναι. ενταχθεί στο ρηλή. Ε, είναι μου, ότι θα ήθελα λίγο μια ε, περισσότερη, πώ να το πω, μελωδία στην okay, φωνή okay. του. Okay. Αυτό. Ε, τα, είχα και και τα είχα συζητήσει και τότε, νομίζω ο Γιάννης Αγκηλάκας ποτέ... Ναι, έχουμε πλακωθεί για τα, <laughs> Ποτέ δεν τραγούδα, και έχει χυθεί αίμα φίλα Ποτέ δεν τραγούδα, δηλαδή ούτε και στις τρύπες έχει ποτέ μελωδική γραμμή στη mm -hmm. φωνή του. Τρύπες άκουγες ως νέος. Έχω δει τρύπε, Έχουν έρθει στη Θήβα. Ναι. Νομίζω το 1995 96 στο Club Sky. Οκ. Okay. Ήσουν όμως φαντ ποτέ. Όχι, أوχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. όχι. Εγώ από την άλλη ήμουνα πιο πολύ fan τρυπών παρά σπαθιών mm -hmm. και έτσι κάπως τον έχω Ευαγγέλειο αυτόν τον άνθρωπο και με ελάχιστε εξαιρέσει δεν με έχει απογοητεύσει. Okay. Κατά άλλο, το μουσικό κομμάτι δεν σα αρέσει, θέλω να πω, ή, ή... αυτό που ακούω από πίσω, η ενορχήστρωση, α πούμε. Ε, ναι, <laughs> αλλά όχι. εντάξει, το έχω να. okay. Καλό είναι ναι Το βίντεο. Δεν το θυμάμαι καν. Γενικώ από μια ηλικία και μετά σταμάτησα να βλέπω βίντεο γιατί επηρέαζαν την, uh, τη σχέση μου με τα τραγούδια. Δηλαδή μεγαλώσαμε ναι. βλέποντας uh, MTV. MTV, αλλά μέχρι το 94-95 μετά σταμάτησα να βλέπω τα βιντεοκλειπ. Ε, όχι αυστηρά, αλλά δεν το επεδίωκα κανένα. Ναι. Προ, το προτιμώ να φτιάχνω ξέρετε, δικές μου εικόνες ναι, ναι. να ταξιδεύω, <laughs> να ντύνω τα τραγούδια με... Πράγματα που έρχονται εκείνη την ώρα Στο μυαλό μου Θα πάμε τώρα σε κάτι που είναι επίσης πρόσφατο Αλλά πολύ πρόσφατο αυτό να, Κυκλοφόρησε να, το να, 2022 σε, Να σε διακόψω ε? λίγο πριν πεις το επόμενο Ότι από μια άποψη αυτό που λέγεται βίντεο κλιπ Το ακούω κι εγώ Α. Και είναι η βασική μου ένσταση που ας πούμε Δεν θα επιθυμούσα να κάνω Live streaming εδώ. Αν και ο σταθμό μα υποστηρίζει ότι. Κάπως, εννοείται, ναι, εννοείται. Κάπως... Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τα live streaming και τα βίντεο τώρα που ανεβαίνουν στο... κατά κόρον στο Instagram και στο TikTok είναι για αυτό, για να εξυπηρετήσουν αυτό το μέσο και Την αυτές εικόνα. τις ηλικίε. Ναι, ναι. Mm. Α, το TikTok εξυπηρετεί μικρέ ηλικίε. Το έχω αυτό το, και το, το έχω... Ε, ηχογραφημένο. Και ανθρώπους που έχουν μια άλλη αίσθηση του χιούμορ. Okay, οκ, οκ. Okay. Ναι. Κατάλαβα. Για πες μου λοιπόν τι θα ακούσουμε με σχέδιο. Λοιπόν, για να μην παραλείψουμε να παίξουμε και κάτι φρέσκο, πολύ φρέσκο, αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε ανήμερα των γενεθλίων μου, 11 Νοεμβρίου. Είναι γαλόφωνο. Τι γουστάρω πάρα πολύ αυτή την κοπέλα. Λέγεται Christine, Christine and the Queens. Και νομίζω ότι ενώ εσύ... Ας πούμε έχεις μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε 60's, Friends pop και τέτοια Ισχύει, και τα λίγο χορευτικά Ισχύει. της εποχής εκείνη. Δεν έχεις ασχοληθεί με ήχους και ακούσματα σύγχρονα. Είναι το τρίτο άλμπουμ αυτό που κυκλοφορεί η Christina and the Queens. Είναι θαραλέα γιατί θα μπορούσε να ηχογραφήσει στα αγγλικά αλλά δεν το κάνει προτιμά να γράφει και να τραγουδά στην μητρική της γλώσσα είναι επίσης θαραλέα γιατί δεν τρέπεται δεν, δεν, δεν κολώνει να μιλήσει για την σεξουαλικότητά της έβγαλε έναν δίσκο που τον έλεγε Chris Uh, ενώ το όνομα το καλλιτεχνικό είναι Christine and the Queens και αυτό είναι το πρώτο τράκ από το καινούργιο της αλμπουμ δεν μπορώ να πω το τίτλο του αλμπουμ είναι πάρα πολλές λέξεις μπορώ να πω μόνο τον τίτλο αυτού του τραγουδιού που είναι Me, bien, aimé, Bye Bye Christine and the Queens όλα oh, πάμε να τα ακούσουμε Λοιπόν, αν και είναι έτσι μάλλον λίγο lounge για τα γούστα μου μου φαίνεται έτσι πιο καναπεδάτο ναι. ωστόσο η φωνή της δεν είναι άσχημη και η γενικότερη αίσθηση του κομμάτιου δεν με χαλάει και είναι και η παραγωγή δηλαδή επειδή καταπιάνετε η ίδια με τα περισσότερα αξίζει, θα σου στείλω, θα σου mm -hmm. περάσω μάλλον κάποια είναι tracks, φετι... κάποια links θα ακούσεις. Φετινό είπες, είναι? Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, είναι Να. το πρώτο track από το καινούριο της άλμπουμου που βγήκε τώρα 11 Νοεμβρίου, δηλαδή okay. ψάξε το στο Spotify Η Κατερίνα εδώ, η δικιά μας η Κατερίνα του δεν πειράζει ε, γκρίνει την Κριστίν ο πατριώτης ε, Χρήστο και σειρά μου, από τις ε, ενδοξιστήτες μας, γράφει για παλιά live εκεί στη Θήβα και με αυτά και με αυτά έτσι που γράψαν σχεδόν όλοι ταυτόχρονα στο chat, ξεχάσαμε να χαιρετήσουμε τον φιλογήπα, Γήπα. Καλώς παραγήπα. Καλές πτήσεις. Ε, την πιτσαρία στο ψυρί, το κραστ, τη ξέρεις? Ναι. Α, Το είδος μουσική όμως, δεν το ξέρεις. Όχι, το <laughs> τελευταίο όχι. είδος που έχω μάθει είναι το κατσαπάνκ. Έχεις έτσι. φέρει κάτι τέτοιο. <laughs> λοιπόν, σου έχω φέρει καταχνιά. Το οποίο ναι. είναι μάλλον ίσως ό,τι πιο ακραίο θα έχω βάλει στη συχνότητα του Κόνι. Mm -hmm. Αλλά το έφερα έτσι με Κατά το, το... Ναι, το άλωθι του... Αναρωτιέμαι, προσπαθώ να σκεφτώ τι, τι μπορεί να είναι αυτό, πώς να, πώς να είναι. Λοιπόν, η crust σαν μουσική έχει ας πούμε, πώς να το πω, επιθετικά φωνητικά, έτσι τα βοθρέα που λέγαμε, παλιά στα νιάτα μας, Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι, έχει παραμόρφωση στις κιθάρες, αλλά έχουν oh. οι κιθάρες ε, μελωδική γραμμή. Yeah. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν πάνκ, αλλά θα μπο ούτε metal ούτε πάνκ, κάπου ανδιάμεσα. Ε, από την Ισπανία έχει έρθει κυρίως αυτό το είδος, αλλά και στην Αμερική έχει διάφορα group. Και που πήγε. Και καταρχνιά είναι από τα group τα οποία θα τα δεις μόνο σε καταλήψεις και λοιπούς αλληλέγγυους oh, χώρου χορί. κτλ. Το σέβομαι αυτό. Το θυμήθηκε γιατί θυμάμαι που ο Αντώνης ο Ξαγάς, πρέπει να είχε πάει σε μια συναυλία και πρέπει να το είδε και με ρώταγε στην επόμενη μέρα τι είναι αυτό. Mm -hmm. Είμαι σχεδόν σχεδό σίγουρο ότι δεν θα σου αρέσει από τον τελευταίο του δίσκο που λέγεται Το Νιαούρισμα τη γάτας. Ρίχτο! Νεκρό νερό. Α, ah, πάρα πολύ ωραία. Ε, δεν τους άκουσα τους τούχους. Α, καθόλου Δεν ξέρω δηλαδή Οκ, ναι. ναι. ε, okay, ε, η μουσική δεν είναι κάτι που ε, σε διώχνει κάθε άλλο Είναι φορτωμένο βέβαια πολύ Αλλά ε, α, αυτού του στυλ τα vocals δεν, δεν με τραβάνε δεν το ξέρω. Ποτέ, Ποτέ. Πάντως, Άρα, Πες μου κάτι άλλο ναι. παρόμοιο ε, τα, από τα, το εξωτερικό, αν Η ε, Madame Germaine, mm. αν τους έχει ακουστά. Όχι. Ναι. Ε, έχει ενδιαφέρον πάντως ότι Αυτές οι συναυλίες συνήθω έχουν ελάχιστη ιντερνετική διαφήμιση. Mm. Είναι ακόμα αυτό το παραδοσιακό ρε μου, ασπρόμαυρα τυπωμένα φυσάκια Ωραία είναι αυτά. σε κολόνε και τέτοια. Ναι. Και από στόμα σε στόμα και από συλλογικότητα σε συλλογικότητα, α πούμε. Ναι και δεν ξέρω, Έτσι αυτά τα live ε, έχω περάσει πολύ καλά και έχω φύγει πολύ φορές και με μελανιές έτσι, από, το, από το κάγκελο yeah. του το, το, το states. ξέρεις αν οι άνθρωποι που απαρτίζουν την μπάντα ε, προκειμένου ή και γενικότερα σε ένα παρόμοιο ας πούμε ύφος και χώρο Να. είναι ok με αυτό το ότι θα παίξουν Μόνο σε τέτοιου χώρου, ή τέλο πάντων γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν είναι εύκολο να μαζέψουν κόσμο mm -hmm, που θα mm -hmm. δώσει 10 ευρώ για να του δει σε ένα συναυλιακό χώρο. Και είναι OK με αυτό, δηλαδή ξεδίνουν, νομίζω, κάνουν νομίζω, το οι, κέφι του, εκφράζονται. Πάνε δηλαδή, τότε OK. okay. Ναι, να. οι συγκεκριμένοι τότε... πρέπει να πηγαίνουν ιδεολογικά έτσι, δηλαδή με κουτί και συνεισφορά, α πούμε. Απλώ η να. μουσική, δηλαδή, πέρα που πρέπει να είναι έμπνευση, καταρχά. Και μετά να είναι και αυτή η διάθεση να, να, να κάνει τον κόσμο να, να αισθανθεί, ας ναι, πούμε, ναι. κάτι, πώς να το πω, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ καταχνιάνει η Θεσσαλονικής, οπότε εξής, δεν τους έχουμε και συνέχεια στην πόλη. Και σκεφτόμουν ένα ρε παιδάκι μου που είχα τραβηχτεί στη Θεσσαλονίκη πριν αρκετά χρόνια για να δω, α πούμε, τους εκτέσεις του ελέγχου, που ήταν κάτι αντίστοιχο. Ναι. Και αναρωτιόμουν εσύ ποιο είναι έτσι, το μεγαλύτερο... Ακροβατικό που έχεις κάνει για να δεις αγαπημένο καλλιτέχνη ή αγαπημένο συγκρότημα ας πούμε. Ε, Δεν νομίζω ότι έχω κάνει Δηλαδή να πάω Θεσσαλονίκη για να δω yeah. Κορίτσι το έχω κάνει για <laughs> Και έχω γυρίσει κιόλας <laughs> ναι. Γιάννης για Γιάννης Γύρισες που λέμε ε, Αλλά έχω πάει Μία φορά σε ένα φεστιβάλ Στο Λονδίνο Το 2010 Που η headliner ήταν ε ας το ας μην το πω αυτό που σκέφτομαι τέλος είναι. πάντων ήταν στα 65, 67, 68 Grace Jones αλλά τα wow. υπόλοιπα α, groups που παίζανε νωρίτερα ήταν σύγχρονα και Να. κυρίως αυτό το synth, electro, pop ή e pop σκέτο που α, μου αρέσει η, η Grace ήταν πάρα πολύ ωραία και μάλιστα ε, ε, είχαμε κάτι σκάγγελο είχαμε πιάσει σκάγγελο γιατί ποιος άλλος οι υπόλοιποι ήταν στις Εμεί λοιπόν, όταν τελείωσε η προηγούμενη μπάντα, πιάσαμε κάγκελο και την ώρα που κατέβηκε μπροστά ξύσου σε αυτό το κενό ναι. από τη σκηνή στο κάγκελο, εγώ με το. αντί να απλώσω το χέρι να την πιάσω, κράταγα τη φωτογραφική μηχανή mm -hmm. και δεν με ακούμπησε, δεν πήρα το. <laughs> αυτό από την Grace Συνομπού... Τη χάρη τη. Ναι, ναι. Πόπο λογοπαινία, άρα έκανε. <laughs> Πόσο χρόνο είναι τώρα δηλαδή η Κraze Τζόουνι. Δεν ξέρω, πάντως έκανε ναι. χούλα χουπ επί 5 λεπτά τραγουδώντα. Ναι, ναι. το... το Slave to the Rhythm, δεν θυμάμαι. Νομή, μου δίνει από την εντύπωση Αυτών των ανθρώπων που θα έχουν Κούλ, ήταν κούλ Ότι και πριν το θάνατο ρε μου Θα έχουν νεύρο, ξέρεις ναι, ότι ναι, ναι. Τσίτα, τσίτα. Mm -hmm. Γενικώς τις συναυλίες Είναι, είναι από τα ρωότερα πράγματα Που μπορούμε να, να, να, να ζήσουμε Και λέω Καθυπερβολή είναι, αλλά εντάξει έτσι είναι Αρκεί έστω ένα τραγούδι Δηλαδή αρκεί έστω ένα τραγούδι Που θα σα ανατριχιάσει Να σ' αγγίξει Ναι αυτό, ναι, να ναι. σ' ανατριχιάσει ναι, ναι, ναι. Αρκεί. Ε, είχα συζήτηση με μια φίλη και ξέρεις πόσο πίσω φαίνεται η εποχή του COVID που δεν γινόντουσαν συναυλίες και για μένα το χειρότερο ήταν το μεσοδιάστημα που ήταν οι καθιστές συναυλίες δεν ξέρω αν πήγες ποτέ σε καμία ναι. Εγώ αρνήθηκα να δεις αυτό το πράγμα, α ναι. πούμε. Και ακόμα χειρότερα η. Είχε συνα... γίνει και φοβερό, συγγνώμη που σου διακόπτω, ναι. αυτό το φοβερό Pleskand Festival στην Τεχνόπολη που ακυρώθηκε η δεύτερη μέρα, γιατί την πρώτη Μπράβο. είχαν έρθει οι Γάλλοι LaFam και ναι. λέγανε στον κόσμο: Σηκωθείτε πάνω και σηκώνονταν και τρέχανε οι security και. τέλος πάντων. Ναι. Γίνανε φοβερά σκηνικά. Επίση είχε γίνει και το σουρεαλιστικό ε, συναυλίε στο Wii στη Θεσσαλονίκη ε, και ΝΕΣ. Δηλαδή. Ε, Πάγκη με βρώμικα απέξω από το χώρο, ε, merchandise, όλα, όλα, όλα, όλα, Χωρίς τον κόσμο, ε, κινηματογράφηση, ε, σπίτι σου να το δεις. αλλά να έχει τα πάντα έξω ας του πούμε. Το οποίο ήταν φοβερό, δηλαδή. Ναι. Ναι. Το βρώμικο γιατί ήταν απέξω Για να είναι όλο το πακετάκι τη συναυλίας. Α, Για να υπάρχει, α. υπάρχουν πλάνα, ας πούμε. Α, ναι. δώσαν πλάνα και απ' έξω, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ό, Ότι θυμάστε πώ ήταν Κάπω έτσι ήταν, α πούμε. Mm -hmm. Έχουμε τελευταίο τρακ μέχρι να πιάσουμε τις 8. Ναι, ναι, έχουμε. Ωραία. Τι, θα, τι, Άρα, θα, τι θα με ενοχλήσει Δεν λοιπόν. ξέρω γιατί το διάλεξα αυτό το κομμάτι, ναι. είναι το 2000 που κυκλοφόρησε. Mm -hmm. Αυτός ο τύπος είναι σήμερα 62 χρονών, έγινε σχετικά γνωστό στην uh, pop με την ευρία έννοια μουσική στα 40 στα 40 του, όταν έγινε παραγωγός ενός ολόκληρου άλμπουμ της Μαντόνα Είναι Αφγανός στην καταγωγή. Οι ρίζες του δηλαδή είναι από το Αφγανιστάν. Ναι. Έχει γονείς βέβαια που έχουν μεγαλώσει στη Γαλλία και στην Ελβετία. Το όνομά του ήταν ένα... είναι Mirwise. Και αυτό ήταν ένα φασαριόζηκο κομμάτι που το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα γιατί είχα πάει στο Μετρόπολη να αγοράσω το συγκλάκι από το άλμπουμ αυτό, το Disco Science, και λέγεται Naive Song και έχει πολύ θορυβό, πολύ ε, κιθάρα, distortion, εφέ που ξέρεις, ακόμα δεν τα είχαμε χώνέψει. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή αυτός ο ήχος που έφεραν η Daft Punk okay. από την Γαλλία. Είναι λίγο πιο φασαριόζικο. Οι Fischer Spooner που σ' αρέσουν σ' ένα λίγο αμέ, αμέ. θα μπορούσαν να έχουν φτιάξει κάτι παρέμφερές, αλλά αυτό... Ήταν one of a kind που λέμε και είναι τραγούδι που δεν έγινε ποτέ σουξ, ποτέ hit και δεν έμεινε στην ιστορία. Πες μου χρονολογία που είπες αρχέ του 2000. Οκ. Να, okay. mm. Να δω αν το ξέρω. Μυρίζε, naïve song. Ε, Εσεί μείνε στα και παραμείνετε εδώ μέχρι το τέλος τη εκπομπή. Ναι, Έχω μια ώρα. Έτσι. take you among the stars. Φτάσαμε αισίω και στα μισά αυτή τη εκπομπή, τη τελευταία εκπομπή από λάθη τα ανεύθυνα για φέτο, αν τυχόν συντονιστήκατε μόλι τώρα. <coughs> Με συγχωρείτε, έχουμε καλεσμένο τον Κώστα Θεοδόρου, φίλο και δημοσιογράφο και ερασιτέχνο-δημονικό παραγωγό. Και Άρα. βάζουμε ο ένας ε, κομμάτια που τη δίνουν ε, εντό στον άλλο mm. Πριν το σποτ, θύμισε μου τι ακούσαμε, γιατί ήθελα να σου πω ότι ωραίο ήταν. Ε. <laughs> Σαν πω θυμάμαι τι ακούσαμε πριν το σποτ. ήταν Αυτόν ο Μιρουάη με ε... τον το Αif το... ο Μπράβο. Γαλλοαφγανό. Ναι, ναι. Δεν ήταν άσχημο. Mm. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν πολύ pop για σένα. Δηλαδή, παρότι είχε λίγο μπλυμπλίκι και είχε ναι. λίγο. Ξέρετε, αν μιλάμε για pop, νομίζω τα hyper pop δεν τα μπορώ καθόλου Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά ναι. τα Ιαπωνέζικα που είναι η τάση πολύ, τέλο πάντων, πρέπει να κάνει ένα αφιέρωμα. Τα Ιαπωνέζικα ή τα Κινέζικα. γιαπωνέζικα ε, στον ναι. ήχο, ναι. αλλά όχι απαραίτητα στην καταγωγή του ανθρώπου που το φτιάχνει. Τέλο πάντων, είναι ένα στυλ το hyper pop που είναι λίγο φασαριόζικο εκεί που ξαφνικά έχει ένα κουπουλο, γίνεται. Χαμός. Ναι. Ε, νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθεί με αυτόν τον ήχο. Έχει παίξει και πάρα πολύ και στο TikTok μέσα στην τελευταία διετία και θα σου πρότεινα να κάνει ναι. ένα έφυγα. Αλλά Μάλλον... να, να χρειαστεί βέβαια κάποιον ειδικό ενδεχομένο. Μπο, μπο, μπορεί ναι. να έχω κανονίσει, μπορεί να έχει τύχει ναι. να έχω κανονίσει ναι. και να μην μπορέσω Ουστυχώ. Μπορεί να έρθει, ναι. έρθει άλλο να την κάνει. Σωστά, ναι. Σωστά, ναι. Τι είναι αυτό που ακούσαμε, Αυτό που ακούσαμε ήταν η δική μου λατρεμένη Frax Punks. Έχουν έρθει και εδώ τα παιδιά. Μάλιστα έχει πλάκα γιατί κοιτάζαμε το Logbook, α πούμε, των καλεσμένων. Και βρήκαμε ότι ήταν 3 Ιουνίου του 19 που είχε έρθει εδώ τελευταία φορά. Και κόπηκε το ρεύμα. Ακριβώ. Και είτε το πιστεύετε, είτε όχι, λίγο πριν ξεκινήσουμε έσβησε ένα από τα δύο προγράμματα. Και εγώ φταίω. Ε, δεν θα το συνδυάσω έτσι, όχι. όχι, όχι, όχι, το κακό το μάτι, αυτοί που μας στονούνε. Λοιπόν, για πέσεις οι δυο για τους Thrax Οι Thrax είναι για μένα από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα. Για κάποιους ε, φαρμακόγλωσσους ε, απομυζούν την παράδοση και δεν έχουν να δώσουν κάτι καινούριο, αλλά για μένα το εξελίξουν φοβερά, παίρνοντας τα παραδοσιακά και εμπολιάζοντας τα τελεσπάνω με το δικό τους τον ήχο. Και τους αγαπώ πολύ γιατί έχω δει πούμε όλη τους την πορεία από το 17 που τους είχα δει στο 6 Dogs που ήμασταν 9 άτομα μέσα μέχρι τα μεγάλα τα stages του Street Mode ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, μέχρι το καλοκαίρι που ήμασταν στα Άγραφα, στο Ριβατικό Καταφύγιο. Να στο σουβλατζίδικο. Όχι, όχι. Και μου βγάζουν έτσι κάτι πολύ ελληνικότητα. Και παράδοση αλλά χωρί να είναι τετριμένο, χωρί να είναι ξέρω εγώ του σαβόπουλο, ας πούμε, η ελληνικότητα, χωρί να είναι του Θανάση ο παρωχημένο φασμό. Δεν ξέρω, μου βγάζουν κάτι πιο αλήθεια. Θες να πιάσουμε ναι, πριν. Αν έχει ε, ναι. πολλά tabs. Ναι. Ναι, tabs θε να πιάσουμε το κεφάλι Θανάσης. Να το πιάσουμε. Όχι, εντάξει. Ε, θα σου μιλήσω εγώ για του uh, Punks. Ναι. Έχω πάει. Έχει πάει. Έχω πάει στο φάζ, στην, ε, Ναι, εκεί στο Φάζ. Okay. Κάτω στην Πυραιώ στον Ταύρο Βεβαίως ναι. με πρόσκληση με κά... Μια φίλη με είχε προσκαλέσει ναι. Μόνοι τους ή ανοίγανε κάποιον Όχι όχι μόνοι τους ήταν μόνοι τους Και ναι. ήταν και συμπαθητικά δεν μπορώ να πω Αλλά σίγουρα δεν είναι Αυτό το άκουσμα Δηλαδή το πέτυχες το ναι. ε, σε πάρτι που έχουμε κάνει μαζί και ήσουν ο DJ και έχει παίξει εκπληκτικά. Ε, το τώρα. Δηλαδή, είχε παίξει τα πάντα από όλα τα φάσματα, τη, τη, τη, το χρωματολόγιο. Τις κάλτσες μου που λένε. Ναι, είχες ναι, ναι. παίξει από Κωνσταντίνα, με Βόγγ, Μαντόνα, Κάιλι Μινόγ, Θραξ Πάνξ και Γιώργο Ιγιάννη. Μπουλουγουρά, ναι. ε, τέλο πάντων. Είναι συμπαθητικός ο ήχος, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό που θα βάλω να ακούσω στο σπίτι μου. Πριν τους Thrax Punks, οι Villages of Ioannina City είναι κάτι παρεμφερές? Ε, είναι, ρωτάω, ρωτάω. είναι απλά άλλο διαμέρισμα. Δηλαδή, ναι. η Thrax της Θράκης, η Vic της υπήρου Είναι ξεκάθαρα αυτή η διαφορά. Και οι Vic έχουν, νομίζω, πιο πολλά πλέον ε, πρωτότυπες συνθέσεις. Δηλαδή, ε, ο πρώτος δίσκος πλέον ήταν ρίζα, ήταν μόνο η πυρώτικα. Ο δεύτερος σε αυτό το Age of Aquarius, αν το έχει πάρει το μάτι σου, έχει μόνο δικές του συνθέσεις. Απλά έχουν αυτό το στο νεροϊπηρώτικο, ας πούμε. Αυτό που ακούσαμε τώρα, ε, η Μπαϊντούσκα δεν σου άρεσε καθόλου, να φανταστώ. Εντάξει, τώρα ναι. συμπαθητικό ήταν. Ναι, ναι. Δεν είναι του στυλ μου, αλλά δηλαδή δεν νομίζω ότι μετά από δέκα φορές... Θα αρχίσω να το γουστάρω oh, να το ακούω Διάλεξα αυτό γιατί, γιατί πρώτον, δεν λο, πρώτον δεν είχε λόγια και δεύτερον είναι από αυτά τα οποία είναι των Βαλκανίων. Δεν θεωρείται αποκλειστικά αθρακιώτικο. Είναι ένα κομμάτι που θα το βρεις ας πούμε και στη Σερβία και στα, στη Μακεδονία και σε διάφορες άλλες Ωραία, κάνε χώρες. μου και ένα γρήγορο σχόλιο. Κανονικά να. πρέπει να πούμε, τώρα θα τα πω εγώ. Το site που μας ακούτε είναι το conypavlaonear.com Από εκεί μπορείτε να μας στείλετε email ή και άμεσο μήνυμα και μην ξεχνάτε το facebook του σταθμού που είναι conypavlaonear το twitter atonearcony όλο μαζί μια λέξη το instagram conyonear κάτω παύλα το τηλέφωνο δεν το δίνω Όχι γιατί εσύ. θα μας αποσυντονίσει Κάνε μου ένα γρήγορο σχόλιο για την περίπτωση του Θανάση Παπποκσταντίνου Εγώ δεν έχω ακούσει τη μουσική του ναι. δεν ξέρω τα τραγούδια του mm -hmm. Ο Θανάσης και αυτός ξεκίνησε, νομίζω, πολύ μικρός και ταπεινός και κάτι έχει γίνει με την εποχή, με την ε, ψυχοσύνθεση αυτονού του, του κόσμου που έψαχνε κάτι λαϊκό τρόπο αλλά να μην παραπέμπει, ας πούμε, σε λαϊκά-λαϊκά ή ρεμπέτικα-ρεμπέτικα και νομίζω ο Θανάσης έπιξε ακριβώς την τομή ανάμεσα, ας πούμε. Mm. Και είναι και λίγο η ρεμπετικα και νομιζω ο θανασης επιξε ακριβως την τομη γηπεδική με την καλή έννοια, ας πούμε, ότι... Φαίνουν έτσι κάτι πανηγυριώτικο που... Εντάξει, πολύ σκόλος... Έχεις πάει εσύ σε έχω, έχω πάει, ναι. Όχι να είναι, ας πούμε, η πρώτη μου προτεραιότητα. Όχι να πω ότι, όχι, oh, τρέχω. Έχεις πάει σε αυτό το πικ της τελευταίας πενταετίας με τα καπνογόνα και έχω τα λεπάνια. Ναι. Ναι. Έχω πάει, ναι. Αλλά... Ε, Πώς να σου το πω, ε, σπίτι μου, είχα ακούσει ας πούμε τον βραχνό προφήτη που ήταν ο δίσκος που είχε και τον Αγγελάκα μέσα και τα λοιπά, έχω και τον επόμενο την Αγία Νοσταλγία, όλα τα υπόλοιπα τα έχω παρακολουθήσει αποσπασματικά από το ίντερνετ και δεν είμαι από αυτούς που θα κόψουν φλέβα, ας πούμε, αλλά τον θεωρώ πολύ ικανό και έτσι σοβαρό τραγουδοποιώ και είναι και πώ να το πω τα ρε παιδάκι μου δηλαδή, Αυτό που έχει αυτό φτάσει, το αναγνωρίζουμε ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ας πούμε ναι. ξέρω πολύ καλά Ότι έχουν πέσει όλη οι του γνωστή Να τον προσεγγίσουν για να εμφανιστεί Τηλεοπτικά α, Στην εκπομπή του mm -hmm. Πορτοκάλωγλου το μουσικό κουτί ναι. Δεν, δε, Τους το έχει ξεκόψει ναι, Δεν υπάρχει ναι, ναι, καμία ναι, ναι. περίπτωση Τους είπε να κάνω κάτι τέτοιο δεν έχω ακούσει τη μουσική του Θανάση Παπακσταντίνου Δεν ξέρω δεν μπορώ να το αντιληφθώ Το σύμπαν Να χρησιμοποιήσω και μια λέξη του, ναι. του, του Τσαφούλια Το σύμπαν του Θανάση Παπακσταντίνου Το δεν, σάγκα ναι, Δεν ναι. μπορώ να το αντιληφθώ Λέω έτσι αν κατακλίδι Και εν Σε κάποιους φίλους και φίλες Μπορούμε να είμαστε σύντροφοι, αλλά Θανάση δεν γουστάρω, συγγνώμη. Οκ, okay. οκ. Yeah. Okay. Άρα φαντασμούω ούτε, ούτε και Σοκράτη, πάνε σε τάκι αυτοί δύο συνήθως. <laughs> ναι, απλώς ναι. έχω πάει στο Σοκράτη μια φορά, ναι. με πρόσκληση. Σοκράτη δεν έχω δει ποτέ, mm. μόνο σε αυτά τα sessions που ήταν της καραντίνας. Όχι, όχι, ναι, αυτά ναι. δεν τα γουστάρω έτσι. Ναι, και ναι. Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από του στρακς πάνξ, το Θανάση και τον uh, Σοκράτη, να ακούσουμε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ήταν δηλαδή ο ορισμός του πολυπράγμανα, entrepreneur Πρα, πραματικά, πραματικά. Ε, έχει κάνει τα πάντα από μαγαζιά με ρούχα, από σχεδιαστής ρούχων, από στυλίστας από μουσικός τραγουδιστής και κυρίως μάνατζερ των ε, σεξ πίστολων, διάλεξε ένα τραγούδι από το 1989 που έχει βγάλει ο Μάλκολ Μακλάρεν το οποίο είναι πάρα πολύ τρυφερό και ιδιαίτερο και δεν ξέρω το λατρεύω, ξέρεις γιατί Γιατί το είμαθα μεγάλος okay. Έχει βγει το 89 και το άκουσα πρώτη φορά το 2011 Και λέω πως γίνεται να μην ξέρω αυτό wow. το τραγούδι Κατάλαβες Οπότε αυτό και μόνο ε, Θεώρησα ότι είναι μια καλή αφορμή Για να το φέρω να το ακούσουμε Νομίζω ότι το ξέρεις Λέγεται I like you in Velvet Και... Περιμένω την αντίδρασή σου μετά την μετάδοση να, του. Έχει είχε ενδιαφέρον γιατί όπως σου είπα και εκτός μικροφώνου κοιτώζοντας ε, σήμερα το πρωί τη λίστα που μου έστειλες για να την ανεβάσω εδώ στο κλάδο του σταθμού, ήταν ο μόνος καλλιτέχνη καλλιτέχνης που ήξερα mm -hmm. από τη λίστα σου. Οπότε το βάζω να το ακούσω με πω Μάλκο α, έχει και ένα σχήμα που τη βλέπω And εδώ. the Bojilla Orchestra. Σωστά. I like you in velvet, πάμε λοιπόν. Girl, I simply dote on. She has no single flaw. A simple skirt and coat on, and a sailor hat of straw. Yet she looks more splendid ooh than all the world today. She'll soon be my intended. That's why I say It's you I love Not your frock Your hat Or your glove I love you In velvet Yeah I like you In plush In satin You are Just like your old, lovely blush Maybe you'll be in your boyfriend Or you, perhaps I'll find Dressed in your, what do you call, dress? Oh well, never mind It's you, I love Not your frock, Your hat Or your glove I love you In vain. in black in satin, you are just like your own lovely life. Δεν νομίζω ότι συγκλονίστηκε από το κομμάτι. Εγώ το γουστάρω πάρα πολύ. Πάρα... Θα έλεγα I like him in mute, αν με ah, νοιάζει. Τόσο πολύ, ναι, εντάξει, ναι. άρα το πέτυχα. Και okay. και, ε, είναι η ιστορική προσωπικότητα, ο Μακλάρεν. Ναι. Και ε, έκανε αυτά που έκανε. Και, και εσύ. Έκανε. Ε, μανατζάρισε τους πίστωλ και τους έφερε μπροστά, ρε, μου. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα δεν ξέρω αν έχει δει και τα σχετικά ντοκιμαντέρ. Στο Philth and the Fury, α πούμε, το έχει δει. Όχι, όχι. όχι. Ε, είναι τρία-τέσσερα α το πούμε έτσι πιο εμπεριστατωμένα ντοκιμαντέρια του Pistols. Mm. Και στο Philth and the Fury, που είναι έτσι το πιο ομό, είναι ο, ο Phil. ο John Lydon, τέλο πάντων, ο Johnny Rotten. Ναι. Και κατεβάζει τα χειρότερα για το πώ α πούμε του ε, κατανάλωσε σαν εμπορικό προϊόν και του ε, έστυψε, αν θέλει, χωρί να πάρουν αυτά που θα αξίζανε ενδεχομένω. Ε. Υπάρχει και μια φοβερή σκηνή που του λέγανε ρε παιδάκι μου ότι μα να βάλουμε God Save the Queen και να βγούμε έξω σε τους κανόνες για μια συνέντευξη. Και του είπαν ότι ξέρεις κάτι έχει μπριζώσει λίγο που έχουμε το God Save the Queen και μη μας μαχερόσουνε Και του είπε δεν πειράζει, αν να σας μαχαιρώσει αυτό θα, θα βοηθήσει την εικόνα σας. Είχε, ήταν έτσι λίγο ακραίος businessman έτσι θα το πω. Έτσι λίγο Ένας... αρπακτικό, Καρχαρίας Ένα ηλία που μιας δρόμο, ανακαμε, μια άλλη εποχή, ένα έδειξε το δρόμο. Και με μια μουσική που δεν υπήρχε, ας πούμε. οπότε ήταν ναι. θολα νερά. Ότι α, όλα, ναι. όλα είναι πανκ. Ας κάνουμε ναι. αυτό που μπορεί να είναι πανκ. Ναι. Ε, έχει πεθάνει, δεν έχει πεθάνει ο Μακρύβιν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πριν πενταετία, κάτι τέτοιο. Α, και, λίγο, και λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Ναι. Και αφού λέγαμε για πανκ, τώρα θα πάμε σε κατσαπάνκ. Όχι, όχι, όχι. Τώρα το κομμάτι αυτό το έφερα καταναγκή, γιατί θα έφερα ένα άλλο συγκρότημα το οποίο παίζει πολλές φορές στη γειτονιά μας αλλά δεν έχουν κάποια ηχογράφηση οφήσια <laughs> και οπότε είπα να φέρω κάτι που να έτσι κουβαλάει το, κουβαλάει το βαλκανικό πνεύμα τέλος πάντων mm. Οπομένως η Μαζαπέγγουλ που θα παίξουμε τώρα είναι από τη βαλκανική Χετσόνησο, μη με χώρα ακριβώς ε, 7-8 χώρες πώ είναι <συνέβαια> Ναι δεν ξέρω να σου πω με, Ά, ακρί... βαγκανικύ... με ακρίβεια πια Ι... ναι, ναι. Ναι. <συνέβαια> <συνέβαια> <συνέα> <συνέ> Και το κομμάτι λέγεται Μαραμούρες σπολγα <-σπολοκες> <συνέβαια> Εκεί είναι έτσι μια Πώ να το πω Σπονδί στην ομορφιά των χάλκινων οργάνων Ρίχτο ναι, ναι Πεθαίνω, πραγματικά πεθαίνω για αυτό τον ήχο, εσύ καθόλου. Πάρα, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ... <laughs> Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε πολύ, πολύ όμορφα. Παρα πολύ καλα παμε πολυ ομορφα πολυ ναι. ομορφα Δεν ξέρω. Ε, καλά, δεν είναι και ακριβώς αυτό το που έκανε ο Μπρέγκοβιτς, ας πούμε. Όχι, ε, όχι. όχι εντάξει, είναι okay. πιο uplifting. Ναι, ναι. ναι. Ε, Καλός ήταν ο Μπρέγκοβιτ. Ήμασταν και πιτσιρικάδες τότε όταν τα πρώτα ακούγαμε αυτά τα, τα χάλκινα, όπω λένε, ε, με το Arizona Dream και μετά με το Underground. Θυμάμαι ένα, ένα ωραίο κομμάτι που είχε το Arizona Dream. Πώ λεγότανε. Το όχι, Get That Money, Όχι. Ναι. Δεν, δεν είχε βάλει το χεράκι του ο Μπρέγκοβιτ και σε αυτά. Δεν προ, στη σύνθεση. Δεν προλάβαμε να κουγκλάρουμε, αλλά νομίζω πω. Ναι ναι, ναι, ναι, είχε βάλει ναι, ναι, το χεράκι ναι. του βέβαια. Ε, αυτά τώρα. Όχι, δεν μ' αρέσουν. Προτιμάς πιο πολύ τον ήχο της Αγίας Φανφάρας, ναι, επειδή θα... είναι και ντόπιοι. Ναι, βεβαίως, κοίταξε ναι. να δεις. Ανάλογα το πνευστό που θα χρησιμοποιήσεις τώρα, αν έχεις απλώς μια κορνέτα, δεν... αν φέρεις τώρα κάτι, ας πούμε, πιο πολύπλοκο, ένα άλτο σαξόφωνο ενδεχομένως, θα μπορούσε να φτιάξει μια ατμόσφαιρα η οποία, όταν περπατάς και όλα τους δρόμους, της πόλης και βγαίνει αυτό το, το urban αυτό το ο χαρακτήρας της, της πολύβουη Αθήνας που μας γοητεύει μέσα από τις αντιθέσεις της ναι ενδεχομένω θα μπορούσα να, να κλείσω τα παντζούρια και ναι, να, μην, ναι. να, μην, να μην τα ακούσω αυτό ναι, καθόλου ναι, Να σε ρωτήσω κάτι ναι. η καταγωγή σου πτυφίβα ναι, ναι. εκεί το στοιχείο έτσι του πανηγυριού α πούμε σε... Σε τράβηξε, δεν σε τράβηξε, το αφομείωσε, ε, σε πετάει τελείως έξω, λες... Παναγία που κλειτώσαμε από αυτά πούμε, που μένουμε όχι, Αθήνα όχι, όχι, όχι, είναι όχι, όχι, πιο καθώς. πολύ στα κλαρίνα ας πούμε, και σε άλλα, άλλα έχοχρώματα Δεν χρώματα. ήταν, κοίταξε να δει. Είναι, είναι μια πόλη που είχε τα, το κακό ότι είναι πολύ κοντά στην Αθήνα οπότε δεν μπορούσε να φτιάξει χαρακτήρα ναι. mm -hmm. ούτε σε πολιτιστικό επίπεδο ούτε σε οτιδήποτε ναι. άλλο οπότε τα, πανηργύ, τα πανηγύρια ήταν λαϊκά πανηγύρια και είχαν μια επίφαση δημο, δημοτικού ναι, ας πούμε ναι, ναι. τραγουδιού αλλά κυρίως τα τελευταία Χρόνια, είναι αυτό το νεοδημοτικό. Δηλαδή το, δεν είναι δημοτικό το τραγούδι που λέει Παρε το σκάνια και άντε στο καλό. Κατάλαβε, με ε, τι γνώριμε αφήσει που όλοι ναι, ξέρουμε, Ναι, με όλου ναι. αυτού του συμπαθεί κατά τα άλλα καλλιτέχνε, τον, τον Κώστα τον Αντωνίου, τον Καψάλη, το Γιώτα την uh, Γρύβα, τον uh, το Σπύρο Μπρέμπο από την uh, Χασιά που έχει αυτό το ύφο του Μάρλον Μπράντο στο αποκάλυψη τώρα, στον στο δεν ξέρω. Ναι. Ναι, ναι. Νομίζω αν είχε φέρει κάτι θα με είχε αποτελειώσει πραγματι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι δεν το σκέφτηκα αυτό ναι, το ναι, ναι, ναι. λοιπόν έχω πάει σε ένα εκπληκτικό πανηγύρι στον Ιχωράκη ή Νεοχωράκι Θηβών τον Ιούλιο του 1992 που ήταν καλεσμένος ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος και είχαν μπει πάνω ψηλά σε κάθε δρόμο του χωριού από όπου θα περνούσε και ο ίδιος ο Μάκης και οι θαμώνες του πανηγυριού ήταν. Η πρώτη φορά που γοητεύτηκα από αυτό το πράγμα, αλλά το βλέπω, ε, ξέρεις, από αυτό που λέμε να έχεις και μια απόσταση, να κάτσεις 3-5 μέτρα να. πιο μακριά για να το διασκεδάζεις, όχι απαραίτητα να χλεβάζεις με τους ε, φίλου σου, Σίγουρα θα σου δοθούν τέτοιες άφορμές στη διάρκεια μιας βραδιάς. Ο Μάξ Χριστοδουλόπουλος, ας πούμε, τότε είχε βγάλει το σουξέ που είχε τον τίτλο «Πήγε με πάλι πίσω ταξιτζής». «Ταξιτζή, το έλεγε «Κάθε τέσσερα τραγούδια». Γιατί έτσι ήθελε. Και έπεφτε και χαρτούρα βέβαια. Όχι, πάλι... ήταν 90s, έτσι. Ε. Έπεφτε πάλι χαρτούρα. πίσω ή όπου θέλει ταξιδιώ. Πήγαινε... Όχι, Άλλο. ήταν Άλλο. σαν, σαν spin-off ή αν θε, σαν απάντηση, απάντηση wow. στο, στο στράτο του wow. Ότι έλεγε αυτό πήγαινε με πάλι, ε, όπου θέλει. Αυτό έλεγε πήγαινε με πάλι πίσω ταξιδιώ. Πρέπει να θυμάσαι την περίπτωσή μου. Να. Θα κλείσω το κεφάλαιο πανηγύρια. Είχα πάει και το 2012 και το 2013 σε εποχέ καλή, δυνατή. Φτώχεια και μνημονίων στο θρηλυκό πανηγύρι της Ασοπίας στη Βιωτία εκεί τη μία χρονιά ήταν ο Αντίπας Μ, τίποτα ιδιαίτερο η ε, local heroes βεβαίως είναι η Βάσο Χατζή και η συγχωρεμένη φιλιόπυργάκη Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος κλπ. Και, και, και, και έχω δει και άλλη μία χρονιά επίσης την Ασοπία τον Βασίλη Τερλέγκα Αυτά ο οποίος είναι, είναι μια κατηγορία ο ειναι μια κατηγορια μονος του Κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν έχω δει τόσο ράθιμο, τόσο δηλαδή βαριέται καλλιτέχνη ποτέ, ποτέ, ποτέ στη ζωή μου. Θέλω να πω πιστεύω ένα χωρό ψηφιαστή. Το το δικό σας, το ρεφρέν δικό σας όλο δικό σας. Αυτά. Τα χάλκινα αυτού του είδους θα πω ότι στην την πόλη μας σε ξενίζουν σε κάποιο άλλο τόπο θα τα άκουγες πιο ευχάριστα, σε ε, κάτι θα που θα δεις, παρέπεμπες σε, σε πανηγύρια πούμε. Σε, ό, όχι, όχι, όχι. Όχι. Δηλαδή όχι. πρωτοψάλτη πούμε το, το καλύτερο που, που θυμάμαι ας πούμε ναι. α, που ήταν, αυτό. Η ναι. διασκευή στα τραγούδια του Μπρέγκοβιτσόνα ήταν η χαρά οικόπεδο και το mm -hmm. Βενζινάδικο. Πήγαμε σχολείο, ε, ήταν τα πρώτα πάρτι που βάζαμε ελληνικά στο Σ... γυμνάσιο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον στο κάποιο στο άλλο να γιατί έχω στο μυαλό μου την Καστοριά, ρε, παιδάκι μου, που έχει αυτή τη φοβερή παράδοση που κατεβαίνουν από τα βόρεια, ε, Ρωμά πάντων, από όλε τι ε, πάνω χώρε. Και για όσο κρατάνε τα ραγκουτσάρια, που είναι η δικιά του η απόκρεια, που την κάνουν παράτυπα τον Γενάρη, ξέρει, έχει ορχήσει σε όλο το δρόμο ρε παιδάκι και όχι απαραίτητα το εντερλέζει, ας πούμε, μόνο, mm. αλλά πώ να το πω, είναι παιχταράδε. Δηλαδή, εγώ αναγνωρίζω και ταλέντο παιχτικά, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν, ναι. Διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Εννοείται ότι μπορεί να πετύχει και να γνωρίσει ανθρώπου και μουσικού. Να. Ειδικότερα που θα σε Και είναι, είναι ίσως πολύ πιο ενδιαφέρον mm -hmm. Να σου συμβεί σε, σε μέρη που, που δεν το, που δεν το φαντάζεσαι ναι. Καλησπέρα και στη Φίλε Βήτα Δεύτερη σερή Δευτέρα που μας ακούει live wow, Ελπίζω να μισοκυρώσαν πάλι ιδιαίτερο <laughs> Και μια που δεν μπορείτε να μας ακούσετε ακόμα πλέον Βασικά στο Mixcloud Αυτό μου κάνει πάσα να θυμηθώ να σε ρωτήσω ότι αν κάποιος θέλει να ακούσει οι δικές σου εκπομπές ε, πού μπορεί να τις βρει. Εγώ δεν κάνω αυτό που λέμε ακριβώς εκπομπές κάνω αυτό που υπό μία έννοια λέγεται podcast τα τελευταία δυόμιση χρόνια από την εποχή της πρώτης ας πούμε, του πρώτου lockdown το, ήταν μια ιδέα που ξεκινήσαμε μιλώντας με φίλους το Φρίξο και το Γιώργο ε, Συνήθω κάνουμε κάτι που έχει ένα καλεσμένο, το, ονομάσει, το έχω ονομάσει stay tuned τα ανεβάζουμε τα ανεβάζω, άντε πάλι. Τα ανεβάζα ναι. Τα ανέβαζα στο Mixcloud, Cloud, το οποίο όμω έχει τώρα περιορισμό. Ουσιαστικά σου, ζητά, σου επιβάλλει να πληρώσει συνδρομή για να μπορεί να ανεβάσει το Mixcloud, Cloud. Οπότε το παρακάμψαμε, το κάναμε skip έτσι. πλέον. Και ανεβάζω το Stay tuned, το οποίο μπορεί να το βρει κάποιο έτσι. Αν δεν το βρει, που είναι λογικό πώ να το βρει. Stay tuned, μπορεί να υπάρχουν άλλα 10 σε όλο τον κόσμο podcast. Μπορεί να βάλει το όνομά μου Κώστας Θεοδόρου και θα βρει αποτελέσματα στο Spotify και στα Google Podcasts, εσχάτως. Τέλεια. Αύριο, καλώ εγώ των πραγμάτων, θα ανεβάσουμε καινούργιο επεισόδιο. Τέλεια. Και άμα θέλεις, πρέπει να ανεβάσεις και τη δικιά μας επομπή, αν έχεις τέτοια όρεξη. Τι θα ακούσουμε, Επειδή είχα... ενοχλητικό απο... δικό μου. Ναι, ναι. επειδή είχα στο μυαλό μου, όπως σου είπα, να φέρω όπως και δίποτε, κάτι φρέσκο, κάτι καινούργιο και αυτό είναι κυκλοφορία πολύ, πολύ πρόσφατη μέσα στον Νοέμβριο του 2022. Αυτός ο τύπος είναι 27 ετών, Βρετανός είναι πολιοργανίστας, λέγεται Tom Mish. Φτιάχνει κυρίως αυτό που λέμε σήμερα, new jazz δηλαδή, την κλασική jazz, αλλά με κάποια ηλεκτρονικά στοιχεία, όμως κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά αποφάσισε να εμφανίσει σε εμάς και την άλλη του πλευρά, την πιο χορευτική, την πιο up-tempo. Οπότε έφτιαξε ένα άλλο project που το ονόμασε Super Sai και έχει βγάλει δύο-τρία συγκλάκια και αυτό είναι το πιο πρόσφατο που λέγεται Don't Let Go και φλερτάρει με αυτό που λέμε French Disco House. Και άκουσέ το και Πάμε να το ακούσουμε, πάμε. So with me. just don't, don't let me go of Neptune Imagination Web Radio, Connie on Air. Witchsmol. Θα φυλάω από τα ρούχα τα μου και πριν πεινάσω, θα μαγειρεύω. και αν κάποτε πουλήσω την αξιοπρέπειά μου, το κουμπάρα με τα φλουριά θα ψαχουλεύω. Θα ψηφίσω, τα κοτολογώ, κέντρο. Με τρονάριστο γι' αυτό και δεξιά θα ψιλογέρνω. Και άμα το καλό περάω στη σχολή, να με φωνάσω. Συντηθώ στην πικαλιστή, πρέπει να να θα τρέγω και θα και να Θα και όλο το φαστάριο αφήνω τα βλαμμένα με τη μόδα να χαίρονται Τα πρότυπα μορφιάς όμορφα καίγονται Κάποια πράγματα να ξέρεις τα ρημάτια δεν κουλιούνται Μα με αίμα και αυθυσίες αποκλούνται Τον εκλογών την Κυριακή αυτή την κόμπη σου γιορτή Μη περιμένετε από μένα να ρεφάρετε Και του πούστη ρε φιλέτε Από και στη σχολεία τα τρία το μακρύτερο θα πάρετε Καλή ημέρα, ανάρχοντα κι αν είναι ο ορισμό σου. Χάρισε μου λίγο από τον πολύτιμο καιρό σου να σου πω. Πω σήμερα συχάθηκα το είδο μου, τον κόσμο μου, τη χώρα μου, τα ήθη το είδο μου και σένα. Που πετώθηκε νωρί και κοιτά να βολευτεί. Πόσο πιο προώρα μπορείς και να ξεχάσει. Όσο ποτέ ήρθε και σου φταίει για την κατάδεια. Πάντο διπλανό, πατήθηκε ακροατή. Εμένα δεν είμαι Δεν αντέχω να μου λες πως δεν ευθύνεσαι εσύ. Φορε, τίποτα μη μου πει. Σου μάθανε να είσαι. Χρανάζει μηχανή. Να σκύβει στο κεφάλι. Ναι, ρωτέψε, το χάλι. Να πληρώνε τα μηδά. Να το πέσεις, φύο πάλι και να κλαίεσαι. Σε μάθανε να μην ονειρεύεσαι. Και τί του γεμένα. Κατευθείαν να συγχαίρεσαι. Εντάξει, ευρώ είναι και ξαναπρόγραμμα, εγώ έχω ό,τι κάτσει. Εσέ, εσύ, εσύ, εσύ, λες, σπίτι, ίσως, διαζύγιο, ντόμενα, θα πετύχει μονάχα αν τα όνειρα νυθείς να ξεπερδέψει. τις του σου σκέψεις κι αν ζηλέψεις σε τυχία, θα πρέπει να την και να ζήσει. Παρόμοια με αυτού διαφημίσεις, με μόνη και για πάντα να το πει. Καλλινές πέραν, και άσους ορισμούς. Ξέρω θα μου πεις πως μιλάω τα ασφαλούς. Θα μεγαλώσω κι εγώ και θα κάνω υποχωρήσει. Καλή είναι η επανάσταση, μα πρέπει και να στήσεις. Να και να σκύψεις, τα τα να να Να Λοιπόν, έχω ακούσει τόσο καινούργιο γλυκό σήμερα που ξέχασα τι ήταν ε, ε, αυτό που ακούσαμε πριν, τέλος πάντων. Ε, ήταν ο, το project του Tom Mies με το όνομα Super Sai και το track ήταν το Don't Let Go, που το χαμήλωσες κάποια στιγμή εδώ. <σχ> Ήθελες κάτι να με ρωτήσει. Ναι, ναι. Απλά ξέχα... ερχόταν αυτό Ξέχασαι το τόπο. Συγχαρητήρια, δεν το δίνω, Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό που σου έλεγα και εκτό αέρα, ότι νιώθω σαν να με έχουν τραβήξει σε ένα κλαμπ που παίζει τέτοια μουσική και δεν μπορώ να φύγω για κάποιο λόγο. Είναι μαζεύουμε λεφτά για την Πενταήμερη, α πούμε, και πρέπει να είμαι εκεί. Και νιώθω την ίδια δυσφορία, α πούμε, ναι. ότι δεν, δεν, δεν με χωράει τόπο. Εγώ από την άλλη ναι. θα έλεγα ότι μακάρι να υπήρχαν τα κλαμπ που παίζουν τέτοια μουσική. Δυστυχώ δεν παίζουν, να παίζουν πολύ πιο. Τέλο πάντων, πιο φασαριώσικα, έντονα, ναι. δυνατά πράγματα σαν το τέκνο, πούμε, που είναι η ναι. τελευταία τάση, α πούμε, στο night Clubbing. Δεν μιλάμε τώρα για τι ηλικίε κάτω των 16. Okay. Ναι. Άλλο, άλλο, αυτή είναι άλλη κατηγορία. Δεν μπορούμε. Δε, δε, δε είναι, δεν αντιλαμβανόμαστε αυτόν τον κόσμο και δεν θα έπρεπε κιόλα. Mm -hmm. Γιατί να έπρεπε. Αλλήμον, αυτό τώρα που ακούσαμε. Αυτό ήταν uh, Jolly Roger, uh, hip hop κολεκτήβα εδώ από τον Άγιο Δημήτριο Αττικής και... Μπραχάμι Ναι, ναι, η σκληρή του Μπραχάμι mm -hmm. Και το κομμάτι Ταινιάρα. όταν βρε σφάξανε Το οποίο ναι. ήταν τίγκα στις λούπε, Όπως ε, Πολ, πρόσεξες ω, Ωραίο το σαμπλάρισμα ναι. ε, ε, Μου άρεσε το πως ε, ξεκίνησε Μετά το ραπ λίγο κάπως ε, Σε χάλασε κάπου, η εκφορά κάπου, του Κάπως του πούμε. Ναι, ναι Δεν ξέρω, δηλαδή Ή αυτό που λέμε production, δηλαδή αυτό το να Το δώσει σε κάποιον ε, Να στο μιξάρι, να σου βάλει ένα εφέπαν Να σου βάλει κάτι mm -hmm. Να α, αυτό, γιατί καλός ή κακώς, αυτοί οι άνθρωποι, οι ενορχιστρωτές με την παλιά έννοια, οι producers σήμερα, κάνουν πολύ, πολύ, πολύ δουλειά να. πλέον. Τι, εννοεί, τι εννοείς εκεί. Εννοώ ότι μπορούν, μπορούν να πάρουν ένα τραγούδι φωνητικά, μουσικά, δηλαδή και σε επίπεδο μελωδίας και να του αλλάξουν τα φώτα στο πώς θα βγει στο, στο τελικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι δεν έχει και πολύ σημασία πια αν αυτό το τελικό αποτέλεσμα που δισκογραφείτε θα μπορεί να αποδοθεί live δεν νοιάζει κανέναν, το παίζουν από duds, από, ναι. από computer, δεν έχει σημασία ότι αυτός ο οίγος δεν μπορεί να αποδοθεί live και δεν, δεν νοιάζει και κανέναν νομίζω και αυτό που νοιάζει τον κόσμο, θα καταλήξω κάπου σε ένα συμπέρασμα σε ό,τι αφορά τα ελληνόφωνα acts, τα εναλλακτικά εννοώ ελληνόφωνα mm -hmm, mm -hmm. acts νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό είναι ο στίχο. Ναι. Να αγγίξει ο στίχο πιο πολύ. Ο στίχο, ναι. ναι. ναι. Ε, λιγότερο το πώς πάει η μουσική αν τα synthesizer ακούγονται καλά ή φθηνά ή οι κιθάρες έχουν ε, ε, ένταση. Ε, νομίζω το πιο Τρανώ μάλλον δύο θα πω παραδείγματα. Είναι ο Τζίμι ο, Τζίμις, ο με το project Μαζόχα και βέβαια ο Παναγιώτης Πανταζής με, τον... με το project του Παν-Παν. Βλέπεις να γίνεται κακός χαμό τα live και τον δυο και ειδικά για τον Τζίμι που έχω βρεθεί στο live, εννοώ το live του Μαζόχα, το θαυμάζεις αυτό. Ναι, το... Ναι. το ότι είναι γεμάτο, είναι κατά πλειοψηφία παιδιά 17-19 ετών, ας πούμε. Αυτό που και εκείνο για... δεν είναι σε αυτήν την ναι, ολική. Ναι, αυτό που είπε για τους και... στίχους, έχει ενδιαφέρον γιατί αν προσέξεις τα stories αυτονών που είναι ε, στο κοινό, ναι, ναι, βλέπεις ναι. ότι τσιτάρουν ατάκες, ότι είναι ωραία ναι, να ναι. πεθάνουμε παρέα, α ναι, πούμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έτσι, έτσι πέτυχε νομίζω και ο Παν Παν αυτό το μεγάλο το χτύπαμε σαν ρεύμα ναι. Ναι. και, και φέτο μπορεί να, να, να, να πάει ακόμα και ψηλότερα δηλαδή, ανισόπεδη δίσκος με την έννοια του, του σουξέ δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα σε γυρίσω πάλι στα κλαμπ mm -hmm. γιατί αυτό το κομμάτι το τελευταίο κομμάτι που θα διαλέξω εγώ για την σημερινή εκπομπή είναι ένα απόλυτο για μένα dance anthem έχει κυκλοφορήσει το 1990 από μια λατρεμένη φωνή που δεν έχει βγάλει όμως πολλά πολλά σπουδαία τραγούδια αυτό είναι το καλύτερο που έχει κάνει ποτέ θα το ακούσουμε στην χορευτική του εκδοχή στο remix που έχει κάνει ο Αμερικανός Junior Βάσκες που έκανε αυτό που λέμε tribal house δηλαδή είχε τα κρουστάκια έναν έτσι ιδιαίτερο ήχο που πέρασε πάρα πολύ τότε στα κλάπ της Νέας Υόρκης το κομμάτι είναι βεβαίω το περίφημο Your Loving Arms είναι η Billy Ray Martin. Διαστάνομαι ότι μπορεί και να το ξέρω. That's Πάμε that's να sure διαπιστώσουμε. Δεν ηδονα... Έλα, τι κανα ότι Δεν σε είδαν αχώρευες; Άλλα πράγματα κάτι; <laughs> Ναι, λοιπόν, το, ναι, μου άρεσε και μου ο ήχος των άντρων μου, μου κάνει πιο εικείος και ναι. πιο happy και όχι τόσο έτσι στενάχωρος και είναι το κομμάτι φυσικά το ήξερα το original. Mm. Λοιπόν, από τη μία αγχωθήκαμε ότι δεν θα μας στάσουν τα tracks, από τη μία είπαμε όχι θα κάνουμε, ναι. να αποφτάσαμε just ε, στο χρόνο. Ωραία. Οπότε, Έχεις ένα κόμμα όμως. Έχω ένα κόμμα, ναι. Αλλά θα πούμε γι' αυτό και μετά θα χαιρετήσουμε. Οκ. Okay. Είναι η πολύ πρόσφατη δισκευή του Παύλου Παυλίδης, στο κομμάτι του Γιάννη Μαρκόπουλου, αλλά μα λόγια. Mm. Είναι το αγαπημένο της ανιψιάς μου, 7 ετών. Και... Αυτή, αυτή η εκδοχή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και του γαμπρού μου. <laughs> αυτό τώρα βγήκε. Ε, την ακούνε στο σπίτι, στο repeat. Οκ. Okay. Ναι. Ε, ε, άδικο που δεν θα μπορέσει να το σχολιάσει. Ναι, θα μου πει κάτι ναι, ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μήπω κάτσω μετά στην επόμενη εκπομπή, Όχι, <laughs> δεν έχει εκπομπή μετά. Δεν έχει, ε... δεν έχει. Θα, θα το γράψει στα σχόλια. Δεν το έχω ναι. ακούσει. Έχω okay. διαβάσει μόνο δηλαδή, από ανθρώπου που εμπιστεύομαι. Οπότε δεν θέλω να πω τίποτα. Όχι, όχι. Εντάξει. Να σε ευχαριστήσω μετά από τρία χρόνια που ανανεώσαμε το ραντεβού και ήρθε και η εκπομπή πήγε super. Κι εγώ, και εγώ, ευχαριστώ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και να πω και ένα μπράβο. Στον σταθμό, στον Γκόνιο Νέρ, για όλο αυτό το πολύ όμορφο πράγμα Δηλαδή εγώ έχω κάνει ε, πιτσιρικάς ραδιόφωνο 15 τόν ε, πρώτη φορά στο Ράτιο θυβά. Και αυτά, αυτό το μεράκι δηλαδή, που βλέπω εδώ σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά Από τα ηχεία, τα μηχανήματα, τα CD player, τα ε, pick-up Και όλα τα μεμοραμπίλια από ταινίε και από... Μουσικές ήταν, είναι εκπληκτικά είναι μπράβο, μπράβο, μπράβο Ευχαριστούμε πολύ Καλό σας βράδυ και καλή χρονιά από τώρα καθώς θα τα ξαναπούμε προς Γενάρη μεριά Μέχρι τότε μην ξεχνάτε Απολαμβάνετε ανεύθυνα Γεια σας λόγια στο μάτι στο χεριάνω μου προχθέ τα αλφαβητάρι στο τρυφίλι. Σου μάσε το αυρό και το χθε παγκοπερνούσα τη στερνήτη πίλη. Έγινε με του τον αιώνα και γύρισε καπακή ζωή Πώς το φέρα οι μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα πίθι.